Χαίρομαι αγαπητοί μου αδελφοί που μετά τις διακοπές των θερινών τις θερινές διακοπές τις καλοκαιρινές διακοπές ευρισκόμαστε και πάλι επί το αυτό μαζευτήκαμε και πάλι εδώ πρώτα βέβαια αισθάνομαι την ανάγκη να λοξολογήσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο που μας έχει αυτή την ευλογημένη αίθουσα μέσα στην οποία μπορούμε να κάνουμε απρόσκοπτα το κήρυγμά μας και την κατήχησή μας Μεύτερον δε να μακαρίσουμε και να μνημονεύσουμε τον Άγιο Διδάσκαλό μας τον ιδρυτή αυτής της ετούσης ο οποίος κινούμενος μόνον και μόνον από αγάπη για τον άνθρωπο και τον συνάνθρωπο για σας δηλαδή εσκέφτηκε την ίδρυση και κατασκευή αυτής της αίθουσας προκειμένου να διευκολύνεστε να ακούτε το Λόγο του Θεού και για να γίνεται ο Λόγος του Θεού έτσι όπως τον ονειρεύτε και ο Απόστολος Παύλος ή να ο Λόγος του Θεού τρέχει και δοξάζεται. ο Λόγος του Θεού αυτό είναι το ζητούμενο γι' αυτό ήρθαμε εδώ αυτό το λόγο του Θεού να κηρύξω εγώ και αυτό το λόγο του Θεού να ακούσετε εσείς αλλά δεν ξέρω αγαπητοί μου αδερφοί εάν οι προδιαγραφές που υπάρχουν ευνοούν και το κήρυγμα αλλά και την ακρόαση του λόγου του Θεού Και το λέγω αυτό με απόλυτο συνείδηση, διότι και για να μιλήσω εγώ, αλλά και για να ακούσετε εσείς, πρέπει να είμαστε άξιοι. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Και για να το κατανοήσετε θα σας δω ένα μικρό παράδειγμα. Όταν πας να κοινωνήσεις δεν πρέπει πρώτα να έχεις πάρει την ευλογία και την έγκριση του πνευματικού σου. Δεν μπορεί να πάει να έτσι. Δεν πάει ο καθένας να κοινωνήσει όποτε το αποφασίζει, όποτε του καπνίζει. Η Θεία Κοινωνία θέλει προετοιμασία προετοιμασία και για τον ιερέα ο οποίος θα λειτουργήσει προκειμένου να καταστεί άξιος και να λειτουργήσει αλλά και να μεταφέρει τα Άγια Δώρα σε αυτούς που θα προσέλθουν αλλά και προετοιμασία για αυτούς οι οποίοι θα έρθουν να μεταλάβουν τον αθράτων μυστηρίων μην νομίζετε ότι εδώ είναι τίποτα διαφορετικότερο και εδώ Θεία Κοινωνία γίνεται και εδώ το σώμα και το αίμα του Κυρίου μεταλαμβάνουμε Απλά το μεταλαμβάνουμε δια της ακοής και όχι δια της γεύσεως. Ο λόγος του Κυρίου είναι ο ίδιος ο Κύριος και επομένως για να τον δεχτούμε, για να μπει μέσα από τα αυτιά μας και να εισέλθει στις καρδιές μας, Πρέπει να είμαστε κατάλληλα δοχεία προκειμένου να μπει ο Κύριος και να ανισκοινώσει μέσα μας. Και για να θυμηθώ τα λόγια του προφητά Δαβίδ εκεί στον 49ο Ψαλμό να πάτε στο σπίτι σας το ανοίξετε, το διαβάσετε 49 ψαλμό. μην περιμένετε να σας τα δίνω όλα η τροφή μας σημαίνει πρέπει και εσείς λίγο να ασχολείστε με την Αγία Γραφή. <κυρίζει> να πάτε λοιπόν στο ψαλτήρι στον 41ο ψαλμό και θα ειδείτε εκεί που ο Κύριος ομιλεί στον Δαβίδ και τι του λέει Η ήδη εκδιηγεί τα δικαιωματά μου και αναλαμβάνει την διαθήκη μου από σου δηλαδή ποιος εσύ του λέει ο Δαβίδ ο εμιλούσε τα λόγια του Θεού και αισθανότανε υπερήφανος αισθανότανε χαρά μεγάλη να διαφημίζει τα λόγια του Κυρίου ο Κύριος όμως τον ταπείνωσε με τα λόγια αυτά που λέει ποιος εσύ δεν μου λες ποιος εσύ ποιος εσύ που άρχισες και μιλάς τα λόγια τα δικά μου ξέρεις τι κάνεις ξέρεις τι ύψος αποστολής είναι αυτό η να τίση διηγεί τα δικαιωματά μου και αναλαμβάνεις την διαδίκη με κουστοματώ σου ποιος είσαι εσύ και πιστέψτε με αγαπητοί μου αδελφοί, ότι αυτό πάρα πάρα πολλές φορές με απασχολεί επειδή και εγώ από την εκκλησία μας ας το πούμε έτσι είμαι και χρησμένος ιεροκήρυκας πορές φορές έρχονται στο μυαλό μου αυτά τα λόγια που είπε τότε ο Κύριος ο Δαβίδ είναι ότι ποιος εσύ Παπατιμώθε ποιος είσαι εσύ Παπατιμώθε ποιος είσαι εσύ Παπατιμώθε ποιος εσύ που καθημερινό στα χείλη σου μολύνονται με τις αμαρτίες Καθημερνώς μέσα από τα χίλια σου περνάνε ένα σώρο αμαρτίες και έρχεσαι τώρα να κάνει το κήρυγμα να μεταφέρεις λόγο Θεού πρέπει να είναι άξιος ο Ιεροκήρυκας πρέπει να είναι άγιος ο Ιεροκήρυκας πρέπει το στόμα του να είναι στόμα Χρυσοστόμου και στόμα Βασιλείου και στόμα Γρηγορίου Αγίων Ανδρών προκειμένου να βαστάξουν στα χίλια τους το Λόγο του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού, λέει η Αγία Γραφή, είναι πύρ καταναλίσκων. Ξέρεις τι με είναι Φωτιά που κατατρώγει. Είναι φωτιά που αν δεν την υπολογίσεις μπορεί να σε κάψει. Αν δεν τι πάρα να ειδικά εγώ ο Ιεροκύρικας, η φωτιά του Λόγου του Θεού μπορεί να με ζεματίσει αλλά το ίδιο ισχύει και για σένα εσύ ποιος είσαι που ήρθες να ακούσεις Λόγια Θεού ποιος είσαι ξέρεις κάτι τα Λόγια του Θεού ούτε οι Άγγελοι δεν τα ακούνε ούτε οι Άγγελοι γιατί ο Κύριος είναι τόσο τρανός και τόσο μεγάλος που οι άγγελοι, οι άγγελοι μόνο ελάχιστες φορές ακούνε το Λόγο του Θεού. Το Λόγο του Θεού τον ακούνε όταν παίρνουν κανένα παράγγελμα από τον Θεό. Τι πρέπει να κάνω; Εμείς δηλαδή είμαστε προνομιούχοι αδελφοί μου. Και ακόμα περισσότερον εσείς οι οποίοι ερχόστε εδώ σε αυτή την αίθουσα. Αλλά σας τα λέγω όλα αυτά για να μην αισθανθεί κάποια στιγμή ότι επειδή ήρθες εδώ στο Κύριο μας, στο Λόγο του Θεού είσαι και καμπόσος, είσαι και κάποιος και είσαι σε θέση να κάνεις μάθημα στους άλλους ή να υπεραίρεσαι και να υπερηφανεύεσαι διότι επίγεσαι και άκουσες πέντε λόγια Θεού. Μην το κάνεις αυτό. Ο Λόγος του Θεού ξέρετε τι θα κάνει Θα μας δικάσει Θα μας δικάσει ο Λόγος του Θεού Και το ότι έρχεσαι εδώ Και καλώς κάνεις και έρχεσαι εδώ Να ξέρεις όμως Ότι ο Λόγος του Θεού που ακούς, Θα είναι Διπλό κατηγορό Στην άλλη ζωή για μας Διότι εσύ άκουσες εφήρμοσες εσύ τα άκουσες τα ξαναάκουσες τα ξαναάκουσες για βάλτε πόσα χρόνια έχουμε εδώ από το 95 δεν έχουμε εξήρεια του αυτή 95 για βάλε 95 95 96 97 12 χρόνια 12 χρόνια κήρυγμα εφέτος 12 χρόνια στα 12 αυτά χρόνια τι έγινε Πού είναι η κατηχησή σου, πού είναι η αγωγή σου, πού είναι η πνευματικότητά σου, πού είναι, τόσα πράγματα έχουμε πει. Κοιτάω μερικές φορές εκεί τις κασέτες, τις μετράω αυτούτες εδώ που γράφουμε εδώ πέρα, κατοντάδες κασέτες. Και από τη μια στιγμή, τη μια σκέφτομαι θετικά και λέω, δόξα σοι ο Θεός, πόσοι άνθρωποι έχουν ακούσει 500, 600, 800 κασέτες, δεν την ξέρω πως είσαι έλεγε. Πόσοι άνθρωποι λέω έχουν ακούσει τόσα λόγια Θεού. Και από την άλλη λέω τόσα λες στον εαυτό μου. Ακόμα δεν διορθώθηκες, δεν διορθώθηκες. Ακόμα δεν διορθώθηκες. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα ξαναλέμε, τα ξαναλέμε. Τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια. Και ακόμα δεν έχω διορθωθεί. Και εσύ που ακούς έχεις, πρέπει να έχεις ιδιαίτερα αυτιά για να ακούσεις λόγο Θεού πρέπει να έχει ιδιαίτερη καρδιά για να ακούσεις λόγια Θεού και πρόσεξε για στήσε αυτή αύριο που θα πας στην εκκλησία να είδεις τι αύριο είναι η παραβολή τους πορέους για ποιο να θα πει πάλι αυτή να είδεις τι πει λέει πολλοί ακούσανε το λόγο του Θεού ο ένας μόνον ήταν εκείνος που κέρδισε δεν πεις. και εκείνος που έπεσε λέει ο σπόρος στην πέτρα και εκείνο άκουσε άκουσε αλλά η καρδιά του ήταν πέτρα και εκεί που έπεσε ο σπόρος στο δρόμο και εκείνο άκουσε αλλά η καρδιά του ήταν δρόμος Την είχε να περνάει ο καθένας από πάνω Να τσελοπατάνε τον, τον, τον, τον λόγο του Κυρίου Και εκείνο που έπεσε στα κάθια Και εκείνο άκουσε Και εκείνος άκουσε Αλλά η καρδιά του ήταν γεωματια αγκάθια Πάθια, αμαρτίες, δρομιές Και ίσα που πήγε και άκουσε και μετά έφυγε και άφησε το Λόγο του Θεού να Τον πνίξουν τα αγκάθια και τα τριβόλια. Τελικά ωφελήθηκε μόνον εκείνος ο οποίος άκουσε αλλά και κράτησε και καλλιέργησε μέσα του το Λόγο του Κυρίου. Και ο Λόγος του Θεού απέδωσε καρπό εκατοταπλασίωνα όπως ακριβώς μας λέγει θα το ακούσουμε αύριο κατά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου. Επομένω, Ευτυχής δεν είσαι γιατί ακούς. Ευτυχής θα είσαι ξέρεις πότε και αυτό σημειώστε το σας παρακαλώ. Γράφτε το στις καρδιές σας μην το ξεχάσετε. Ευτυχής δεν είσαι γιατί ακούς. Ευτυχής θα είσαι όταν θα ακούς και θα υπακούς. Στον Λόγο του Θεού. Θα ακούς και θα υπακούς. Είδατε τι λέει ο Κύριος εκεί στο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Παρακλήσεως που φαντάζομαι την πολλή από εσάς την κάνετε τη Μεγάλη Παράκληση Είδατε τι λέει Μακάριοι ακούονται στον Λόγο του Θεού και φυλάσσουν Δεν είναι μόνο να τον ακούς στο Λόγο του Θεού Είναι να τον ακούς και να τον φιλάς. με άλλα λόγια να τον τηρείς να τον εφαρμόζεις διότι άμα δεν τον εφαρμόζει ξέρεις κάνει ο Λόγος του Θεού πετάει ο Λόγος του Θεού ο Λόγος του Θεού φεύγει όπω και όλα τα Άγια φεύγουν σε επισκέπτεται κάτι Άγιο στο σπίτι σου αν δεν το εκτιμήσει θα φύγει θα φύγει άμα δεν το εκτιμάς το Άγιο που ήρθε μέσα στο σπίτι σου τι είναι αυτό είναι μια καλή εικόνα, μια ευλογημένη εικόνα ένα, ένα σταυρό σου σου έφεραν από ένα μοναστήρι δεν το εκτίμησες, βλαστημάται, βρίζετε, του μέσα εκείνο της σπίτις θα το χάσεις, θα το χάσεις Αυτό είναι από Αυτό μου το είπε κάποιος ο οποίος και πάει σε κάποιο γέροντα του Άγιον Όρος και τον παρακάλεγε λέει: Θέλω, θέλω, θέλω, γέροντα λέει, να μου δώσεις λίγο τίμιο ξύλο, λίγο τίμιο ξύλο. Ξέρετε το τίμιο ξύλο, έτσι. Ένα κομματάκι από το σταυρό του Κύριου μα. Του είπε λοιπόν ο γέροντα, Εγώ θα σου δώσω. Αλλά αν δεν εφαρμόσει αυτά που σου λέω, θα φύγει το τίμιο ξύλο. Θα σου φύγει. Εγώ θα σου δώσω. Πρόσεξε, μην σου φύγει έκανε λοιπόν του έδωσε ένα κομμάτακι ελάχιστο αυτός χάρηκε λοιπά γυρνάει στη γυναίκα του άρχισαν πάλι τα ίδια τις βρωμιές τις ελεηνότητες που κάνανε κλπ κάποια μέρα σηκώνεται από το κρεβάτι πάει χαθεί ο σταυρός του που φόρε έψαξε έφαγε τον κόσμο τίποτα τίποτα η γυναίκα του σάρωσε το σπίτι όλο ξεσύγω στα κρεβάτια μόνο ο σταυρός Έφυγε, πέταξε ο στόλο. Πάει. Έτσι φεύγει, πετάει ο Λόγος του Θεού. Τον έχεις εδώ, σήμερα είναι εδώ. Σου έκανε την τιμή, είναι 12 χρόνια, σας είπα εδώ. Είναι 12 χρόνια. Τον εκτιμά, όσο τον εκτιμά και όσο τον αγαπάς και όσο τον τιμάς και όσο έρχεσαι, εδώ θα είναι ο λόγο του Θεού, δεν φεύγει. Πρόσεξε, θα φύγει όμω πρόσεξε τα φύγει ο λόγος του θεού ο λόγος του θεού δεν ανέχετε γιτορίες ο λόγος του θεού δεν ανέχετε προσβολές ο λόγος του θεού δεν ανέχετε δεν ανέχετε δεν ανέχετε το λόγο του θεού εάν τον προσβάλεις ο λόγος του θεού θα φύγει Εφόσον είναι περνάει δίπλα στην πόρτα σου και δεν τον εκτιμάς και δεν πάει να τον ακούσεις ο λόγος του Θεού θα αλλάξει πόρτα θα τα φέρει έτσι ο Θεός που θα δει, έκλεισε η αίθουσα έκλεισε η αίθουσα όπως σας είπα συνέβη σε ένα άλλο χωριό που πήγαινα συνέβη Ήμουνα 14 χρόνια σε εκείνο το χωριό. του το φώναζα, τους το έλεγα. Προσέξτε, θα κλείσει. Θα κλείσει το κίνημα, προσέξτε. Προσέξτε, θα κλείσει. Ερχόταν 6-7 γυναίκε, μετά αγριέψαν εκεί. Οι άντρες απειλούσαν τι γυναίκε του κλπ. Δεν τις έπαιρναν. 1, 2, 3. Θα σας το κλείσει, λέει ο κύριο. Όταν ξανάρχισαν και ερχόντανε συνέπεσε τότε να με πάρει ο δεσπότη. και από εκεί να με βάλει στον αγιοτέα. Δεν μπορώ τώρα. Κλένε ολύρονται ακόμα. Έλα σε παρακαλούμε να μας συχωρίζει ό,τι σου κάναμε. Εγώ δεν σα έχω συγχωρέσει. Εγώ δεν έχω τίποτα. Αλλά να επιστρέψω δεν μπορώ πλέον. Πρόσβαλες στο Λόγο του Θεού, έφυγε ο Λόγος του Θεού. Και θα σας πω ότι υπάρχουν πολλοίς κόσμο που ζητάνε το Λόγο του Θεού. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, πολλές ενορίες, σας το λέω εγώ, που με παρακαλάνε. Ιερείς εδώ μέσα στην Πάτρα, μπορεί να μας κάνει ένα εβδομαδιαίο απογευματινό κήρυμα. Πες μας ποια μέρα θέλεις, οποια μέρα θέλεις. Δεν μπορώ. Γιατί αισθάνομαι κι εγώ δεμένος μαζί σας εδώ, δεμένος. Αλλά δεν ξέρεις πώς τα φέρνει, πώς τα φέρνει ο Κύριος. Δεν το ξέρεις. Γι' αυτό λοιπόν μην προσβάλεις το Λόγο του Θεού. Πήγαινε μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης να ακούσεις το Λόγο του Κυρίου και να υπακούσεις το Λόγο του Κυρίου και ό,τι σου πει ο Λόγος του Κυρίου αυτό να κάνεις. Χωρίς δικέ σου παρεμβάσεις και χωρίς δικέ σου επιλογές. Είπα επιλογές. Σημειώστε και αυτό δεν έρχεσαι εδώ στο Λόγο του Θεού για να διαλέξεις τι σα είπα γίνεται εδώ Θεία Κοινωνία γίνεται όπως τη Θεία Μετάληψη όπως τη Θεία Κοινωνία που μεταλαμβάνει το σώμα και το αίμα του Χριστου αυτό γίνεται και εδώ και όπως εκεί στη Θεία Κοινωνία πρέπει να ανοίξεις καλά το στόμα σου να μην στάξει τίποτα απ' έξω γιατί τότε θα κολλαστείς και εσύ θα κολλαστεί και ο παπάς και πρέπει να προσέξεις όλη η ίδια κοινωνία που σου βάζει ο ιερέας στο στόμα να την καταπιείς με προσοχή ούτως ώστε να μην κολαστείτε έτσι και εδώ όλο το λόγο του Θεού υποχρεούσε να τον πάρεις δεν ήρθες να διαλέξεις δεν ήρθες να πεις ό, αυτό που είπε εδώ "Ω πατήρτημός έως ο ω τωρα υπερβολή τραβηγμένο, δεν το ακούμε αυτό άσπαινε να λέει κρατάμε τα υπόλοιπα το πεις αυτό περιφρονείς το Λόγο του Θεού δεν υπάρχουν υπερβολές όταν ομιλεί ο Κύριος ο Λόγος του Κυρίου δεν περιέχει μέσα του υπερβολές είδατε τι είπε ο Κύριος μετά την αναστασία του στους μαθητέ. του Πηγαίνετε, λέει οι πορευθέντες μαθητεύσατε, πάντα τα έθνην βαπτίζονται σε αυτούς το όνομα του Πατρός και του Ιουπηταγίου Πνεύματος μετά διδάσκονται σε αυτούς τα διδάξετε λέει τα έθνη τι θα τα διδάξετε τα έθνη πυρήν πάντα όσα είναι τι λάμειν θα πείτε, λέει στα έθνη στον κόσμο ότι είναι υποχρεωμένοι να τα τηρήσουν όλα όσα σας έμαθα σας δίδαξα όλα όχι ό,τι θέλετε Όλα Δεν διαλέγεις Ο Κύριος Ο Κύριος σου παραδίνεται Υπό την προϋπόθεση ότι θα τον παραλάβεις Ολόκληρον, όχι τον μισό Αμα δεν σ' αρέσει, φύγε Έτσι είπε στους μαθητές του κάποτε, θυμάστε Διαβάστε εκεί στο έκτο κεφάλαιο το κατά Ιωάννη Να δείτε τι τους είπε όταν τους μιλούσε για τη Θεία Κοινωνία και αυτοί μεταξύ τους κοιταγόταν και λέγανε τι μας λέει τούτος εδώ και μερικοί αρχίσαν και φεύγανε από κοντά του γυρνάει στους μαθαίους και τους λέει φευγάτε και εσεί, φευγάτε και εσεί. θα βρεθούν άλλοι που θα με αγαπήσουν και θα θέλουν να έρθουν φευγάτε αν δεν, είστε, αν δεν είστε πρόθυμοι να τα ακούσετε όλα όλα πηγαίνετε ο δεν μας έχει ανάγκη αδελφοί μου. Εμείς έχουμε ανάγκη τον Κύριο. Και το λέω ειδικά για αυτούς, για κάποιους, για κάποιους οι οποίοι προκειμένου να μπουν στην εκκλησία πρέπει να τους κάνουμε τη μεγάλη χάρη, τη μεγάλη χάρη να αλλάξουμε και τα Ευαγγέλια, να αλλάξουμε και τα λόγια του Χριστού, να τους επιτρέψουμε και τις πορνίες, να τους επιτρέψουμε και τις νηχείες, να κάνουμε και πέμπτο γάμο και δέκατο γάμο, να τους τα κάνουμε όλα σαν τα μούτρα τους προκειμένου να μας κάνουν τη χάρη να πούνε μέσα στην εκκλησία. Ποτέ τους να μελθούνε! Ποτέ τους καθιστόξουν. Αν είναι να μπει στην εκκλησία υποχρεώνοντας εμένα και τον κάθε παπά να κολλαστώ και να κάνω το Ευαγγέλιο σαν τα μούτρα μου και σαν τα μούτρα σου γιατί καλύτερα μείνει έξω. Φύγει. Αυτό θέλουν σήμερα. Είδατε τι λένε. Κράζουν. Σαν, κρα, κράζουν σαν, σαν τα κοράκια της κολλάσσος. Έτσι κράζουν. Μας διώξαν οι παπάδες από την εκκλησία μας. Γιατί διώ, τι, σου εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, τι σου έκανα εγώ. Τι σου έκανα εγώ. Τι σου έκανα. Γιατί τι σου κάνω. Να αλλάξετε το Ευαγγέλιο, δεν είναι πράγματα αυτά των 20ο αιώνα. Εγώ θα ράψω το Ευαγγέλιο, ποιος είμαι εγώ καταρχάς. Και δεύτερον, αυτό το Ευαγγέλιο είναι ο αιωνα εγω θα ραψω το ευαγγελιο ποιος ειμαι εγω και δευτερον αυτο το ευαγγελιο ειναι ο χριστος Αν θε να είσαι στον Χριστό θα έρθεις με αυτό το Ευαγγέλιο. Όχι με εκείνο που φτιάξει ο Χριστόφελος, ούτε με εκείνο που θα φτιάξει ο κάθε πατριάρχης και ο κάθε δεσφότης, όχι, ένα είναι το Ευαγγέλιο. Το ευαγγέλιο είναι ένα. Είναι αυτό που έγραψε ο Κύριος και με αυτό θα κριθούμε. Και αυτό το ευαγγέλιο αγαπητοί μου αδελφοί, κυρίτο με εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Και δόξας ο Θεός, τουλάχιστον δεν έχω καταλάβει, δεν έχω διαπιστώσει κάποια παρασκονδία. Με τη χάρη του Θεού παραμένω πιστός στη μεγάλη υπόσχεση που σας έχω πει άλλη φορά έχω δώσει τον Κύριο από την ώρα που φόρεσα το ράσο, από την ώρα μάλλον που έγινα κατηχητής ότι σε καμία περίπτωση δεν θα νοθεύσω τον Λόγο του Θεού, χάριν του οποιοδήποτε. Σε καμία περίπτωση δεν θα ρίξω νερό στο κρασί του Χριστού, ποτέ. Το Λόγο του Θεού όσο τουλάχιστον το μυαλό το δικό μου είναι στη θέση του θα τον ακούτε απερίθμητο χωρίς προστίκες και χωρίς αφαιρέσει. Ερχόμαστε τώρα αγαπητοί μου αδελφοί στη συνέχεια μετά από αυτά τα εισαγωγικά να ο Λόγος του Θεού. Την Αγία Γραφή δεν διαβάζουμε βλέπετε δεν προσθέτω τίποτα επίτηδες εδώ και έξι χρόνια τώρα έχουμε την Αγία Γραφή για να διαπιστώνετε και μόνοι σας ότι ο Λόγος του Θεού είναι όπως ακριβώς μας τον παρέδωσε ο Κύριος ούτε προσθέτω ούτε αφαιρό σας υπενθυμίζω απλά ότι στο τελευταίο μας κήρυγμα που κάναμε πριν κλείσουμε δια τις χερινές διακοπέ, είχαμε φτάσει και είχαμε εξηγήσει τον στίχο 22 του ενδεκάτου κεφαλαίου των παροιμιών του Σορομόντος. Και θα προχωρήσουμε σήμερα στους τρεις επόμενους στίχους που είναι όπως και όλες οι παροιμίες του Σορομόντος και βαθυστόχα στα λόγια αλλά και διδακτικά αλλά και προφητικά αλλά και θεία λόγια που όποιος έχει καλή καρδιά σαν την καρδιά που είπαμε προηγμένως ο λόγος του Θεού αυτός θα αυξηθεί μέσα του, θα καλλιεργηθεί και θα αυξηθεί και θα αποδώσει καρπών εκατονταπλασίων μην ξεχνάτε, σας το ξαναλέω καρπό θα αναζητήσει ο κύριο. Ο Κύριος δεν θα αναζητήσει πόσες ώρες πήγαινε στο κατοικητικό. Ο Κύριος θα σου ζητήσει τι καρπούς είχες από το κατοικητικό. Έτσι Από των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτούς είπε ο Κύριος Είδατε τι είπε στο, τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος εκεί στο Ματθαίο το διαβάζουμε; Πησατε ούν καρπούς αξίους της μεταγείας Καρπούς ο Κύριος, καρπούς Πήγε στο δέντρο και ζήτησε σίκα, δεν κοιτάγε φύλλα. Σίκα θέλει ο Κύριος, καρπούς θέλει ο Κύριος. Εμείς έχουμε φύλλα μόνο. Πήγαμε λέει, πήγαμε στην εκκλησία, ανάψαμε ένα κεράκι και τι έγινε. Και τι έγινε. Πού είναι ο καρπούς. Τον καρπό θα ζητήσει ο Κύριος. Λοιπόν διαβάζουμε λοιπόν Επιθυμία δικαίων πάσα αγαθή Ελπίζ δε ασεβών απολύτε Ισήν, ή τα ίδια σπήροντες πλείο να ποιούσιν και οι συνάγοντε ελαττωνούντε Ψυχή ευλογουμένη πάσα αγαθή, πάσα απλή, αν ήρδε θυμώδης, ούκ Τρει Τρεις στίχους. Λίγα τα λόγια τους, αλλά μεγάλες ιδέες τις οποίες κρύβουν. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, παρακαλώ μεγάλη προσοχή. Τι μας δίνει ο Κύριος εδώ μας δίνει αδελφοί μου ζύγια έχουμε μία πλάνη μέσα μας και ξέρετε ποια είναι η πλάνη νομίζουμε ότι είμαστε καλοί Χριστιανοί. Μερικέ φορές με ρωτάνε μερικοί γιατί δεν μας φύγεις να παρακοινωνήσουν λες και είναι Άγιος Λες και έτσι, έτσι. Λες και το έχει κεκτημένο το δικαίωμα. Παραπονιέται. Το πήρε στινή κορδόνι, νομίζει πάει πλέον ότι είναι κεκτημένο. Ποιο κεκτημένος. Εδώ ο Κύριος σου δίνει ζύγια, ζύγια. Και σένα και εμένα και σε όλους μας. Και αυτά τα ζύγια μου τα δίνει είναι ιδιαίτερα ζύγι αυτά δεν μετράνε το βάρος μετράνε τι την πνευματικότητα αυτά τα ζύγια λοιπόν θα σας τα δώσω και εγώ εσάς για να μετρήσετε την πνευματικότητά σας μπορείτε εύκολα είναι πολύ εύκολο. και ποιο είναι το πρώτο ζύγι που μας δίνει ο Κύριος πως να καταλάβεις αν είσαι κάποιος καλός, άξιος να πλησιάσεις τη Θεία Κοινωνία να γιατί είδατε πολλές φορές θα το έχετε ακούσει κι εσείς γιατί θέλω μου το μου το δίνεις αυτό, γιατί θέλω; έχω απέτηση από τον Θεό, το καταλαβαίνετε εγώ απέτησε εγώ βρωμιάρης ο ελεηνός αντί να σκύβω το κεφάλι και να του λέω Θεέ μου, μη με κάψεις αυτή να είναι μόνο η επιθυμία μου μη με κάψεις κύριε στην κόλαση. το μόνο σε παρακαλώ ήλιος μη με κάψεις εγώ έχω και απαιτήσει από τον Χριστό και άμα δεν μου δώσει αυτό που θα τους ζητήσω του ζητάω και το λόγο κιόλα. γιατί δεν μου το δίνεις εγώ είμαι καλό. Τι λέει λοιπόν πως θα καταλάβεις λέει ότι είσαι δίκαιος, ότι είσαι καλός, ότι έχεις κάποια αξία πνευματική, πως θα την καταλάβεις. Άκου, επιθυμία δικαίων πάσα αγαθή. Θα το καταλάβεις από το τι ζητάς την προσευχή σου. Τι επιθυμεί η καρδούλα σου ή επιθυμεί θα ήθελα μια μέρα να στήσω αυτή να ακούσω τις προσευχές που κάνετε να δω τι ζητάτε από το Θεό το πρωί που πας εκεί ανάβεις το καντυράκι σου δεν ξέρω αν βάζει και το θυμιατυράκι σου σας το εύχομαι έτσι πρέπει να γίνεται η προσευχή και με το καντύλι μας και με το θυμιατύρι μας με το βιβλιαράκι μας να γίνεται επισταμένος η προσευχή και επισήμω όχι τσατραπάτρα Θέλω να δω λοιπόν να στήσω μια μέρα αυτή να δω τι λες εκεί στην προσευχή σου τι λες να δω τι λες να δω γιατί παρακαλείς τον Θεό φοβάμαι ξέρετε τι φοβάμαι θα απογοητευτώ και θα απογοητευτώ γιατί αν κάνετε σαν τη δικιά μου την προσευχή μαύροι που είσαστε και εσείς και εγώ αν κάνετε και λέτε εκείνα που λέω εγώ χαθήκαμε όλοι μας τι λέμε στην προσευχή μας Δώσω. τι δώσω; λεφτά δώσμο σπίτι, δώσμο περιουσία δώσμο, δώσμο, δώσμο υγεία, υγεία την υγεία μου να έχω τι είναι αυτά ξέρει τι είναι αυτά προσευχή για υγεία για υγεία. εγώ θα σας δείξω τις προσευχές των δικαίων σήμερα να δεις ο Άγιος τι επιθυμεί η καρδούλα του Αγίου τι επιθυμεί ένας Άγιος μέσα επιθυμεί εκείνο που συνέστησε ο Κύριος θυμάστε τι μας είπε ο Κύριος όταν λέει θα αγωνατίζετε και θα υψώνετε τα χεράκια σας για να κάνετε προσευχή τι θα μου ζητάτε πρώτον, πρώτον, πρώτον, πρώτον, πρώτον! Βασιλία. Βασιλία. Ζητείτε πρώτον, πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη. Ποιο το ζητάει, πείτε την αλήθεια. Κανεί. Κανεί. Όλοι θέλουμε, επειδή συνδυάζουμε τη βασιλεία του Θεού με τον θάνατο το βιολογικό. Θέλουμε μακριά ο θάνατος, ξύλο, παραξύλο, ξύλο, μακριά ο θάνατος, δεν είναι έτσι. έλα σου δείξω τι προσευχή έκανε ο γέρον Πορφύριος και ο γέρον Παΐσιος, οι μεγάλες αυτές προσωπικότητες του 20ου αιώνα. ξέρεις τι λέγαν και οι δυο διαβάστε και ένα τα βιβλία που υπλοφοράτε τα πήρατε, τα διαβάζετε, τα ανοίξατε, τα ανοίγετε τι λέει εκεί ο πατήρ Παΐσιος τι έκανε στην προσευχή τι έλεγε, αχ λέει Θεούλη μου θεούλι μου θεούλι μου ένα καρκίνο δώσ' μου, ένα καρκίνο ένα καρκίνο ένα καρκίνο Θεέ μου ένα καρκίνο να πονέσω να σβήσω τις αμαρτίες μου το ίδιο και ο πατήρ Πορφύριος ένα καρκίνο Κύριο γιατί η καρδιά τους καιγόταν για τη βασιλεία των ουρανών εκεί ήταν το μυαλό τους η καρδιά τους εμάς το μυαλό μας είναι στα επίγεια εδώ κάτω, τι θα πάμε, τι θα πιούμε να δούμε τα εγκονάκια μας, να δούμε τα παιδιά μας να προοδεύσουν, να, να, να, να, να. όχι χάνατο. όχι να είδες τι σημαίνει επιθυμία δικαίων πάσα αγαθή να το βαρύδι, το ζύγι με το οποίο θα ζητήσεις θα ζυγίσεις την προσευχή σου ενώπια του Θεού εκεί θα ειδεί και θα κατατάξεις τον εαυτός και μετά μην απορείτε όταν λέμε ότι ο πατήρ Πορφύριος και ο πατήρ Παΐσιος είχαν το διορατικό χάρισμα δεν τους τα έδωσε τσάμπα ο Κύριος αυτά ο Κύριος τους τα γιατί ήταν τόσο πολύ επιθυμία είχαν μέσα τους να είναι κοντά στον Κύριο να φύγουν με καρκίνο να φύγουν να πονέσουν, να οδηγηθούν, να υποφέρουν για τον Χριστό. Τι έλεγε ο Άγιο Γεώργιο. Θυμάστε τι έλεγε ο Άγιο Γεώργιο. Όταν τον έπιασε ο Διοκλιτιανό να τον βάλει εκεί στα μαρτυρία, τι του είπε. 20 χρονών. Άμα δείτε την εικόνα του, που είναι. Έχω ακόμα εικόνα. Όχι. Ο Άγιο Γεώργιο θα δείτε, δεν έχει γένεια. Είναι νέο παιδί. 20 χρονών παιδί. 20 χρονών. Του έλεγε ο Διοκλιτιανό. Βρέ, του λέει. Άμα αλλάξεις την πίστη σου θα σε κάνω συναυτοκράτορα θα μοιράσω την αυτοκρατορία όλοι που ήταν ο κόσμος όλος τον τελικό του του διοπλητιανού α είναι εκεί πέρα ναι μπράβο εκείνος να ο Άγιος Διόδης όμως, ναι. του λέει θα σου δώσω την αυτοκρατορία μου θα, σε κάνω, ε, ε, θα σου δώσω τη μισή αυτοκρατορία καταλαβαίνει λεφτά ό,τι θέλει, ανέσεις τα πάντα όλα δικά σου πάνε εγώ θέλω να με υποβάλει στα μαρτύρια για να πάω μια ώρα γρηγορότερα στον Κύριο ποιος το λέει αυτό με την καρδούλα του ποιος έρχεται στον εαυτόν του Κύριε μου να φύγω από αυτόν τον κόσμο θέλω να φύγω να έρθω κοντά σου Κανεί δεν το έρχεται. γιατί είμαστε όλοι παιδιά της ύλη. Παιδιά, παιδιά του κόσμου αυτού είμαστε, δεμένοι με τα γύινα, με τα υλικά πράγματα. Και άμα είσαι δεμένος με τα υλικά, για πιάσει ένα πουλί και δες το κάτω, δες τα πόδια με μια λυσίδα, άστο να πάει να πετάξει, δεν μπορεί. Κάνει δέκα πόντους ύψος και πάλι κάτω, δέκα πόντους και πάλι κάτω. Δεν μπορεί να πετάξει άμα τα πόδια μας, τα χέρια μας η καρδιά μας είναι δεμένα με τα υλικά πράγματα που να πάει να πετάξεις. συνεχίζουμε η επιθυμία λέει του δικαίου είναι αγαθή και η των ασεβών απολύτε ζήγει κι αυτό ζήγει Ξέρετε και οι ασεβεί έχουν κάποιε επιθυμίε κι αυτοί. <laughs> κάποιε στιγμέ προσεύχονται κι αυτοί. Το ξέρετε αυτό, δεν το ξέρετε. Οι ασεβεί, οι βλάστημοι, κάποια στιγμή προσεύκονται. Κάποτε ήμουνα μαζί με ένα, σα το έχω πει και πάλι. Ήμουνα πάνω στο Καστρίτσι, είχα πάει εκεί να ξεμολογήσω, να, να μιλήσω στα παιδιά του σχολείου και ήταν ένα δάσκαλο άθεο. Άθεο. Που <laughs> το έπεσε άθεο ούτε τίποτα και Κάποια στιγμή λοιπόν. Αυτό το θαύμα, δεν το ξεχνώ, μου συνέβη εδώ και 20 χρόνια. Σας το έχω πει. Έκανε ένα σεισμό μόνο μέσα εκεί στο σχολείο, Ουθενά άλλο. Ε, βγήκαμε έξω, ο κόσμος δεν ξέρει τίποτα. Σεισμός μέχρι που εράει σαν οι τύχοι, γύρω. Στην αίθουσα που είμαστε. Και τον βλέπει σε αυτόν τον δίθεν άθιο, πετάγει το όξο. Παναγιά μου, Παναγιά μου, Παναγιά μου, Παναγιά μου! Παναγιά μου! τι, ξέρεις γιατί όλοι μιλάνε στον Θεό και οι άνθρωποι και οι άπιστοι μιλάνε αλλά είδες τι λέει εδώ η ελπίδα τους θα πάει χαμέ γιατί ο Θεός δεν θέλει να του κοροϊκρέβεις ο Θεός δεν θέλει στιγμιαία και μόνο στην πολύ δύσκολη στιγμή να τον επικαλεστείς και όλες τις άλλες στιγμές τη ζωή σου να τον πλαστημάς και να τον βρίζεις ο Κύριος θέλει να είσαι δικό του ήδη τη λέμε στην εκκλησία στη λειτουργία μια σπουδαία ευχή που δεν την προσέχουμε ούτε και οι παπάδες εμείς ακόμα χειρότερη, τι λέει εκεί που λέμε της Παναγίας αχράντου, υπερευλογημένη, εν δόξη της πίνης, τι λέει μετά; Εαυτούς και αγγίλους και πάσαν τη ζωή μόνον Χριστό το Θεό παραθόμεθα να, παρα, να, να, να δώσουμε λέει στο Θεό να δώσουμε στο Θεό να του παραδώσουμε του Θεού και των εαυτών μας και όλους τους άλλους και όλη μας τη ζωή. αυτή να είναι η μεγάλη μας επιθυμία Κύριε πάρε μου τη ζωή εσύ κατεύθυνε με εσύ γίνομαι υποχείριό σου γίνομαι ποιόνι σου πιόνι σου γίνομαι στα χέρια σου κάνε με όπως θες προχτές κάποιος μου έλεγε για, την, το, για το αυτεξούσιο του ανθρώπου Ποιο αυτεξούσιο του ανθρώπου. μακάρι να το χάσουμε αδελφοί μου αυτό το αυτεξούσιο αυτό το αυτεξούσιο μας κατέστρεψε αυτό το αυτεξούσιο μας έχει καταστρέφει. Το λέω για τον εαυτό μου, εσείς κρατήστε το. Εγώ εύχομαι στο Θεό μου το πάρει αυτό το αυτεξούσιο να γίνω πιόνι στα χέρια του θέλω να γίνω. Πιόνι στα χέρια του θέλω να γίνω. Μακάρι να το χάσω αυτό το αυτεξούσιο. Και όπως έλεγαν οι Άγιοι Πατέρες, να γίνω ανίκανος για την αμαρτία. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, εκεί που που ακούτε στα, στο βάπτισμα θυμάστε εκείνο τον Απόστολο που λέει να πεθάνουμε λέει να πεθάνουμε σύν τη αμαρτία για να συζήσουμε με τον Χριστό <κυρίζει> όταν βλέπεις ότι σε τραβάει η ύλη παρακάλλα τον Θεό να πεθάνει αυτός ο κακός ο εαυτός μας μέσα <κυρίζει> να πεθάνει για να μπορέσω να ζήσω με τον Χριστό Πάμε παρακάτω. Η συν ή τα ίδια σπήρωνε πλοίων απήγουση, ελεημοσύνη εδώ. Φοβάσαι μην τα χάσεις έτσι. Τα φυλά, τα φυλά, τα φυλά, τα φυλά. Μη δώσεις κανένα φράγκο, κανένα ευρώ στο φτωχό. Πρόσεξε. Πρόσεχε θα τα πάρεις μαζί σου μετά λέει. πρόσεξε ακούς τι λέει υπάρχουν λέει εκείνοι οι οποίοι ενώ σπέρνουν σπέρνουν δίνουν δίνουν δίνουν δίνουν, να λέει εγώ δίνουν αντί να τους λιγοστεύουν λίω να πιούσει ενώ δίνουν δίνουν δίνουν δίνουν ο Κύριος του τα αυξάνει μυστηριωδώς του Τους αυξάνει Δεν του τελειώνουν ε. Να το ξαναδιαβάσω Ή σύν, ή τα ίδια Σπύροντες πλοίο να ποιούσουν Είναι λόγος Κυρίου αυτός Να είστε γενναίοι στην ελεημοσύνη σας ε. Όχι αδιάκριτοι Όχι αδιάκριτοι έχτε σε χάρηκα, ο αδερφός εδώ και το λέω μπροστά του, ο αδερφός Εγεράσιμος, του ζήτησαν κάποιοι κάποια βοήθεια κλπ. Επήγαμε μαζί, είχαμε μια δουλειά. Μου λέει θα πεταχτώ μέχρι εκείνο το σπίτι να είδω, αν πράγματι αυτά που μου λέει δεν είναι σωστά. Κάποιοι του ζητάνε Και σένα κάποιοι σου ζητάνε Ψάχτω. Ναι. Ναι να είμαστε διακριτικοί να δώσουμε εκεί που πρέπει να δώσουμε Αλλά όταν πρέπει να δώσουμε Γίνε σαν τη χείρα εκείνη του Ευαγγελίο Του ό,τι είχε το <Τι> Τα δύο λεπτά όσα είχε Μην τους βάζουμε όλους ένας εκεί μην τους βάζουμε όλους ότι είναι όλοι οι απαταιώνες, όχι, υπάρχουν και οι απαταιώνες, υπάρχουν όμως και οι φτωχοί, οι πραγματικά φτωχοί. Και όπω έλεγα σε άλλο κήρυγμα, ελάτε κάμια μέρα εκεί που εξομολογάω να δείτε δεκάδες ανθρώπους, οι οποίοι περνούν παρακαλώ με κουστούμι και με γραβάτα, με κρουστούμι και με γραβάτα κυρίες κυρίες που κανείς δεν θα φανταζόταν ότι θα φτάναν στο σημείο να μου απλώσουν το χέρι και να μου πούνε παππούλοι πεινάμε δώσ' μου έχεις τίποτα να μου δώσεις πεινάμε κυρίες αρχοντοκυρίες που από τη μια στιγμή στην άλλη έχουν περιπέσει σε φτώχεια Μην κοιτάς μόνο και μην κρίνεις μόνο από τον εαυτό σου. Και όσο δίνεις, είδε, θα σου δίνει περισσότερα. Δεν θα φτωχήνεις. Αντίθετα, εσύ δε και ή συνάγοντες ελαττωνούνται. Υπάρχουν και εκείνοι που, ενώ λέει, μαζεύουν, μαζεύουν, μαζεύουν, μαζεύουν, μαζεύουν, μαζεύουν, μαζεύουν. μαζεύουν. Όλο φτωχή είναι. Να σου πω ένα παράδειγμα Να σου πω Το καλοκαίρι που μας πέρασε Η αγαπητή μας πολιτική της Αθήνας Αυτό το κοπάδι των 300 που είναι εκεί μέσα στη Βουλή Ξέρετε τι κάνανε Ακούστε για να μαθαίνετε να δείτε ποιου πάτε και ψηφίζετε και αύριο αυτοί που ενδιαφέρονται που λένε ενδιαφερόμαστε για τον τόπο σας, για τον τόπο σας, για την πάτρα μας, για την πάτρα μας, για την Αθήνα μας, για την Αθήνα μας, για τα... για εσάς, για εσάς, για τα δάση μας, για εσάς, για εσάς για πηγαίνετε να του ψηφίσετε αύριο εσείς, ετοιμαστείτε. Ναι, ναι, ναι, την Δευτέρα, καλά εσύ πάστο μια μας την Δευτέρα, εγώ λέω για αύριο που θα επανακάνω. Λοιπόν. Να ειδείτε, τραβάτε να ειδείτε τι, τι του ετοιμάζετε, Γιατί σας καλοπιάνουν γιατί, γιατί μπαίνοντας μέσα στα νομαρχιακά και αυτά πέφτει το λεφτούδάκι. Πέφτει το λεφτούδάκι. Χοντρό, χοντρό το λεφτούδάκι. Μην νομίζετε ότι ο άλλος είναι τόσο βλάκα να αφήσει τη δουλειά του και να πάει να γίνει δημοτικό σύμβουλο. Πέφτει το λεφτούδάκι. Πέφτει. Πέφτει. Άστα τα ενδιαφέροντα για την πάτρα. Άστα. Άστρα και για την περιφέρεια. Σιγά, σιγά μην υδρώσανε για την πάτρα. Mm. Περιδικαίοι βουλευτά δεν θα Ο βουλευτή έχει ξέρετε μισθό από ότι έχω μάθει περίπου 10.000 ευρώ το μήνα. Mm. Τι κάνει λοιπόν το καλοκαίρι, Τι κάνει; Το θερινό τμήμα τη Βουλή. Να δείτε τι βρωμιάριδε, τι προκλητική είναι. Τους. Γι' αυτό σα είπα εγώ, ποτέ μου και κανέναν. Ποτέ μου και κανέναν. Και κανέναν. Έχω πάρει την ευλογία του πνεύμα, Ποτέ μου και κανέναν. κανένανε κανέναν. Του εύχομαι σε όλου να πάνε στον παράδεισο, αλλά δεν πρόκειται να ψηφίσω ποτέ. Να μαγαρίσω τα χέρια μου με κανέναν από αυτού. Τι, τι κάνανε είπανε μεταξύ τους εκεί οι κλίκες και κουμουνιστάδες μας προλετάριο λέει προλετάριο μας μάθανε τις ξένε λέξεις είναι, είναι λέει εμείς είμαστε υπέρ των εργαζομένων υπέρ, υπέρ υπέρ υπέρ υπέρ υπέρ το καλοκαίρι δεν ξέρω τι ήταν όμως ξέρετε τι κάνανε ζητήσανε από τη βουλή τη βουλή το κράτος παρακαλώ μεταξύ του έχουν την κουτάλα και τρώνε ζητήσαν λέει θα πάρουμε αύξηση αύξηση δεν τους στάνουν θα πάρουν αύξηση άλλα 1500 ευρώ ο κάθε ένας βουλευτής και εγκρίθηκε παρακαλώ και ο μιστός τους έχει αυξηθεί κατά 1500 ευρώ ακόμα και εσύ λαέ και εσύ λαέ βασανισμένε που έλεγε παλιά ένα τραγούδι και εσύ λαέ βασαγισμένε κάτσε να, να ζει και να παρακαλάς τον Καραμαλή και τον Παπαντρέο να σου δώσουν το επίδομα θέμασης και κάτσε να ξυλιάσεις και κάτσε να γίνεις, να γίνεις παγάκι που πέρασε μες στο σπίτι σου 1500 ευρώ επιπλέον θα μου πεις του ζηλεύεις για αυτό φωνάζεις πως δεν του ζηλεύω δεν του ζηλεύω μόνο. Τους λυπάμαι όμως τι ξέρει γιατί τους λυπάμαι Γιατί επαληθεύεται αυτό που λέει εδώ Εισήδε και οι συνάγοντες ελαττωνούνται Μαζέω, μαζέω, μαζέω Έχουν στις τράπεζες Τι λένε κάτι τόσο Δεν έχουμε Δεν βγαίνουμε Είμαστε φτωχοί Δεν βγαίνουμε Δεν βγαίνουμε ρε παιδιά Δεν βγαίνουμε Εσύ με τα 500 ευρώ βγαίνει. Σκάσε και μην μιλάς Κάτσε κάτι μια. Εγώ με τα 11.000 με τα 10.000 ευρώ δεν βγαίνω Δεν βγαίνουμε Είμαστε φτωχοί Δεν βγαίνουμε Οι συνάγοντες Ελαττωνούμε Εγώ το πιστεύω αυτό Ο Κύριος Γιατί είναι κλέφτες όλοι απάνω Όλοι όλο αυτό το συνάφει είναι κλέφτες Ζούνε, ζούνε από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Τον έχουν καταλιστέψει το λαό. Αυτού δεν του αφήνει ο κύριο να ευχαριστηθούν τα λεφτά του. Δεν του αφήνει. Εσύ, εσύ άμα, ζητήσεις, άμα σου ζητήσει κάποιο φτωχό, λε εντάξει μου ρε 400 ευρώ, παίρνω και εγώ μια σύνταξη 300 ευρώ. Αι, τι και το, το, το, το λυπάμαι. Αι, πάρε και εσύ ένα ευρώ, πάρε και εσύ δύο ευρώ. Δεν χάθηκε ο κόσμο. Δεν θα λυποστέψουμε. Άμα πα εκείνον επάνω να του ζητήσει που παίρνει 10.000 ευρώ δεν έχω δεν αφού δεν έχω δεν έχω, έχω. έχω. είναι φτωχό το πιστεύω ότι όντω την αλήθεια λέει η κίνηση. ο Θεό τον φτωχίζει ο Θεό τον κάνει φτωχό για να του δείξει για να του δείξει τι ότι η κλεψιά και η απάτη ει του ελληνικού λαού θα την πληρώσει πολύ ακριβά. Αν δεν επιτρέπετε, να Επειδή μα πέρασε η ώρα, καλύτερα να μην διακόψουμε. Έχει μα είπε. Αν δεν πέφτει θα σπίγει τα πόλητα και από ό,τι ήταν λίγου και στι 15 δεν πειράζει. Μπράβο. Μόνο το σκοτώ. Μπράβο. Απάντησε. Και να τελειώσουμε τον τελευταίο στίχο Παρότι έχουμε 5 λεπτά επιπλέον, δεν πειράζει, άλλα 5 λεπτά. Τι λέει ο τελευταίος τύχος Ψυχή ευλογουμένη πάσα απλή Τι σημαίνει αυτό Όταν ευλογείς Με απλότητα Χωρίς να θες να διακριθεί δηλαδή Βρέσκεις ένα φτωχό Τον πονάς δηλαδή Δεν το κάνεις για να κομπάσεις Δεν το κάνεις για να καμαρώσεις Τον βλέπεις ότι είναι σε ένα άφλιο χάλι και μου και αυτός αδερφός μου είναι και βάζει το χέρι σου στην τσέπη και λες, πάρε και εσύ ευλογημένε ε, σου εύχομαι ο Κύριος να σε στηρίξει. πάρε δύο ευρώ, πάρε τρία ευρώ, πάρε πέντε ευρώ τόσα έχω, πάρε εκεί πέρα να στηριχθεί και εσύ με την οικογένειά σου <ΣΣΣΣΣ> αυτή η ψυχή τι λέει ευλογουμένη ο ευλογών υπάρχει ο ευλογός δεν το βλέπεις εσύ εκείνη την ώρα επειδή είμαστε άνθρωποι της ύλης σας είπα εκείνη την ώρα νομίζουμε ότι λιγόστεψαν τα λεφτά μας κατά 5-10 ευρώ και δεν θα βγούμε στον προϋπολογισμό μη φοβάσαι έχει ο Κύριος τους τρόπους και θα βγει στον προϋπολογισμό γιατί είναι εκείνος ο οποίος ευλογεί σκέψου και κάτι ακόμα ελέησες και μάλιστα με αγάπη θα ελεηθείς από τον Κύριο και με αγάπη εφόσον άπλωσες το χέρι σου και έδωσες τους τοπούς και μάλιστα με κατάνοιξη και με αγάπη εκείνη την ώρα βλέπει ο Άγγελος βλέπει ο Κύριος από πάνω και ό,τι αγάπη έδειξες στον άλλον με την ίδια αγάπη θα σε ανταμείψει και αυτός στην άλλη ζωή Αντίθετα, ανήρθει μόδης, ούκευσχήμον. Εκείνος λέει ο οποίος συναντάει το φτωχό και αντί να συγκινείται μέσα του οργίζετε, θυμώνει. Θυμώνει. Πάγεσαι εδώ. Α, επίγεσαι από εδώ. Α, επίγεσαι, πλέον. Αντί να πονάς, οργίζεσαι και αγριεύεις βλέποντας το φτωχό, εκεί αυτός λέει χάνει την ευπρέπειά του ενώπιον του Θεού αυτός και αν ακόμα υποθέσουμε ότι κάτι καλά πράγματα έχει κάνει στη ζωή του κάποια καλά έργα τα χάνει με αυτή με αυτή την κακή του συμπεριφορά απέναντι στο συνάνθρωπό του ο οποίος υποφέρει λέει κάπου ο Ιερός Χρυσόστομος σε μια ομιλία του περί λέει εσύ τρως κάθε μέρα δεν τρως κάθε μέρα κάθε μέρα πεινάς και όταν θα πως απόψε το βράδυ θα σκέφτεσαι εκεί που θα κάθεσαι αύριο τι θα φάμε τι θα φάμε έτσι δεν λέτε τι είναι να φτιάξουμε άντρα αύριο τι είναι να φτιάξουμε γυναίκα αύριο έτσι λες εκείνος ο φτωχούλης σήμερα ήρθε και του έδωσες ένα ευρώ του έδωσες δύο ευρώ αύριο δεν θα ξαναπεινάσει τι από βραδύ σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις. εκείνο δεν πρέπει να σκέφτεί τι θα φάει αύριο. Και εκείνο παιδάκια το περιμένουνε στο σπίτι. Σας είπα υπάρχουν και οι απατεώνες. Μην τους βάζουμε όμως όλους μαζί στο ίδιο σακή. Υπάρχουν και εκείνοι που πραγματικά πεινούν και υποφέρουν. Υπάρχουν και εκείνοι που πραγματικά πεινούν και υποφέρουν. Ψάχτε τους γιαγιά μου. Ψάχτε τους αυτούς για να τους βρείτε. Ψάχτε τους. Να σας πω κάτι, επειδή ρωτήσατε που να τους βρεις. Κάθε μήνα, κάθε μήνα, κάθε μήνα που ερχόνται κόσμος και εξομολογείται, έρχονται γιαγιάδες, έτσι σαν και την ηλικία, και ενώ εξομολογούνται, τελειώνουν, βάζουν το χεράκι τους μέσα στην τσέπη τους, άλλοι βγάζει 100 ευρώ, άλλη βγάζει 50 ευρώ, άλλη βγάζει 70 ευρώ, άλλη βγάζει 80 ευρώ. Βρε, παππούλοι! πάρτα σε παρακαλώ mm. δώστα εκεί που ξέρεις εσύ εκεί που θα πιάσουν τόπο yeah, το καλύτερο το καλύτερο yeah. Το καλύτερο. αλλά και σε εκείνον που θα έρθει στην πόρτα σου το να του δώσω ένα ευρώ yeah. δεν θα λιγοστέψουνε yeah. τα λεφτά μου δεν θα λιγοστέψουνε δεν είναι τόσο σπουδαίο αλλά θέλω να σας πω να υπάρχει αγάπη και πόνος για το συνάνθρωπό μα. λοιπόν τελειώνουμε εδώ ο Κύριος να είναι μαζί μας και με το καλό την ερχόμενη και το ερχόμενο Σάββατο στην επόμενη ομιλία μας. Στο τέλος να έρθείτε να σας δώσω μία εικόνα από αυτές που έχω φέρει από το Άγιον Όρος. Για το καλοκαίρι αξιώθηκα και στο Άγιον Νόρο να πάω και στου Αγίους